Όταν ακούμε τα άρματα της φωτιάς του τεράστιου του Βαγγέλη του δικού μας εδώ του φίλου την Τζάνη ιδιαιτέρως Ακούμε η Μαρία Τζάνη και γιατί οι Έλληνες Καλησπέριζο τη φιλανάδα μου εδώ Τη Μαρία απορριστικά Δευτέρα μετά τις 8 εδώ Και μας λέει τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα Και κυρίως επιθετικά και ελληνικά Καλησπέρα σας Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο μου Και στους φίλους μας που μας ακούνε Λοιπόν, σε βλέπω καλά Παρ' όλα αυτά ε, ξέρω <coughs> Ήμουνα και εγώ αλλά δεν συναντηθήκαμε Γιατί μιλήσαμε στα τηλέφωνα εχθέ, από κειδήποτε αρχίσουμε φαντάζομαι Βέβαια ήσουν στην εκδήλωση, παύλα διαδήλωση. Βέβαια. Οπότε α, με τη δική σου οπτική πες μας το σφιγμό το χθεσινό και σχολίασε και τα περαιτέρω όπως νομίζει. εσύ. Ούτως ή άλλως θα το Ο... έκανα. <Τι <Τι ήθελες, <Τι δεν ήθελες. Ε, ναι, εγώ βέλα Όχι ότι δεν ήθελες δηλαδή. Βεβαίω και ήθελω, αλλά είσαι και το πλέον έτσι άτομο για να το κάνει λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ε, κοίταξε να σου πω κάτι. Υπήρχαν δύο... Δεδομένα εκεί ε, που θέλω να σχολιάσω ναι. και τα λέω δεδομένα ε, οι δεδομένα όπως λέγανε οι παλιοί της πιάτσας. Μπράβο. Ναι. Έχασε και την κόμενα πάψανε τα δεδομένα. Ναι, ναι. Τώρα έχασε και σένα. Για το πορτοφολάκι ναι. Αυτό το λένε σε, σε λίγο όλοι Έλληνες Ναι, ναι <laughs> Λοιπόν ε, Αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι ότι Τα λέω δεδομένα γιατί ήταν εκ των προτέρων Σίγουρα ότι Προκαθορισμένα Το ένα είναι ότι οι άνθρωποι Οι οποίοι θα μιλούσαν ε, Έχω την εντύπωση ότι Τόσο ο συνταγματολόγος μας, όσο και ο Μίκης... Εννοείς ε, τον κύριο Κασιμάτη. Ναι, ναι, ναι, είπαν α, σοβαρά πράγματα mm -hmm. και είπαν αλήθεια σε ό,τι αναφέρθηκαν. Υπήρχαν και κάποιες μικρολεπτομέρειες που δεν τις ανέβαινα, δεν ήταν λίγο το κακό. Αλλά ή, έλειπε, έλειπε, Γιώργο, ε, ο τρόπος που λες ένα πράγμα. Ναι. Ε, γιατί έχει σημασία τι λες. Ναι. Μεγαλύτερη σημασία έχει το σε ποιου το λες. Και το πώς. Ναι. Γιατί όμως, αυτό που με να πάω σε αυτό ε, Το πώς βεβαίως, αλλά το πώς καθορίζεται από το τρίτο κομμάτι από το, για, Ετοιμαζόμουν Ο αυτό να πω Που άπευση είναι εσύ, Λοιπόν, το σε ποιους το ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό θα προσδιορίσει και το πώς ε, Το τι είναι πάντα η αλήθεια, για μας τουλάχιστον Το πώς όμως που το βάζουνε δεύτερο Κατά την εκτίμησή μου θα προσδιοριστεί από το σε τολές. το λες. Όταν μπορείς να πεις και σε ένα μοράκι πολύ σοβαρά πράγματα, φτάνει να του το πει με τρόπο, ε, από αυτό προσδιορίζεται το πώς, που να του είναι κατανοητό. Έτσι λοιπόν, ε, τώρα πάμε στους ενήλικες. Εκεί, όταν έχεις έναν λαό που πήγε να, δώσει, να στείλει ένα μήνυμα, να δώσει δηλαδή, να κάνει φανερή την... Ε, Αμετάκλητη ε, απόφαση του να μην. Ε, αν θέλει, στου περισσότερου που ήταν εκεί, Ήτανε βούληση. Βούληση αμετάκλητη. Ε, δε. Έτσι. Δεν περιμέναν δηλαδή να φωτιστούν ε, πάνω ναι. στο θέμα για να κάνουν. Ε, την είχαν ε, ήδη αμετάκλητη την απόφαση του. Κάποιοι άκουσαν κιόλα. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σε αυτού τους μιλάς, τους λες την αλήθεια με έναν τρόπο που τους απογειώνει. Δεν υπήρξε δηλαδή αυτό, εκτός από κάνα δυο φορές, αυτό που... Θα εμψύχωνε, θα έκανε δηλαδή τους ανθρώπους που ήταν εκεί και αυτούς που να τους μια ανάταση. από τον καναπέ τους, ακριβώς να έχουν μια ανάταση ψυχής, να εδραιώσουν έτσι περαιτέρω αυτή την, την, την, την απόφασή τους, αυτή τη βούλησή τους και να ξέρουν γιατί την έχουν αυτή. Αυτό έλειπε. Το δεύτερο που ήταν και αυτό δεδομένο, είναι και εδώ τολμό. Παρακαλώ να εγκαλέσω ναι. τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου είχα την τιμή να υπηρετήσω αυτός ο πρίτανης λοιπόν που είναι κατώτερος των περιστάσεων φαίνεται ονοματάκια έδωσε έδωσε ναι. τα προπήλαια εκείνη την ημέρα αντί... την ναι. ίδια ώρα ναι. πρόσεξε όχι απόγευμα έξι, εφτά ονοματάκια θα ρε Πώς λέγεται ο Πριτάνης? Τον ξέρουνε. Δημόπουλος το, το λέγεται. Πώς πώς. Δημόπουλος. Δημόπουλος. Α, ήταν ένα ποδοσφαιρισής στον ΠΑΚ που επειδή είναι αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός. Α, ναι, αυτό, εάν το δούμε τώρα ρητορικά... Γιατί εγώ την είδα την λοιπόν, εικόνα. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό. Αυτό προκαλεί αυτοί ήρθανε εμφύλιο. και, αυτοί ήρθανε να και ξέρω, αναγκάστηκαν, αναγκάστηκαν οι αστυνομικοί. Κλείσαν το τετράγωνο επειδή με... Πήγα, επειδή πήγα τσακισμένη από τη μέση μου, καταλαβαίνει. Ναι, εγώ και ναι, κάποια ναι, ναι, ναι, ηλικία, ναι, ναι. Να, να καθίσω λίγο στον κουρεστίου, Στο εκεί που είναι το αυτό να πιω ένα καφέ και λιγάκι να, να, να ανακουφίσω τα ποδιά μου, αναγκάστηκα να φύγω άρον-άρον άρο, γιατί... Πέφτανε δακρυγόνα επειδή αυτοί ρίχνανε μολότοφ μέσα στο πλήθο. Δηλαδή του έδωσε άδεια για να γίνει τσαμπουκά και μέχρι εχθέ, δηλαδή παραμονή της, μέχρι το Σάββατο, παραμονή τη εκδήλωση, <σκοίλυκ> αυτή η super dimarchara που λέγεται Λουγκροκαμίνη, έλεγε δεν θα δώσει άδεια στο Σύνταγμα. Πού δεν θα δώσει άδεια σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνε να διαδηλώσουν. Και έδωσε σε αυτού και ήταν μου, 150 άτομα. Κάναμε λάθο. Ε, ε, ε, κατά ε, την ελληνική αστυνομία μάλιστα. που δεν φταίνει η αστυνομική ε, αλλά οι εγκάθιτοι επικεφαλεί που παίρνουν αυτέ τι αποφάσει ναι. που θέλουν να είναι καλοί στα αφεντικά του. Λυπάμαι πάρα πολύ, ε, γιατί ναι. έχω πολύ μεγάλη ιδέα και αγάπη στα σώματα ασφαλεία, όπω και σε όλε τι ένοπλε δυνάμει. Λοιπόν, άκουσε με. <Γυ> Εγώ έχω. Είχα, έχω και θα έχω Άσχετα αν μερικοί γίνονται, γίνονται Τι να πω, τι γίνονται Οι ομάδε ομάδες Δηλώνουν λοιπόν, λοιπόν 140.000 Έκανες λάθος Μου είπε κάποιος, ναι. όχι βρεμάρο μου λέει Φίλος μου που μιλούσαμε Γιατί πήραμε και απ' έξω είναι απ' έξω αυτός Και ναι. έξω λέγανε άλλα νούμερα ναι. Λοιπόν ε, Και Μου λέει όχι μου λέει Κάνανε λάθος, ξεχάσανε οι άνθρωποι να βάλουνε τρία μηδενικά. Ένας φιλοσοφός λέει λέει ονοματεπώνυμο. Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, ημερομηνία Γεννηση 1961, τόπος Γεννησίος Παρίσι. Για τον κύριο Πρίτανη το φιλόσοφο. Αυτό Αυτός είχε έναν πατέρα, γιατρό επίσης που υπήρξε Πρίτανης, ναι. και ο οποίος ήταν διαμάντη. Διαμάντι ανθρώπου Διαμάντι επιστήμονος ε. Διαμάντι πριτάνεος Ο γιος του Λοιπόν άλλος ένας ξαναπέρον Ο γιος του είναι ουτιδανός κατιών Παμεγίστου πατρός ο, Ουτιδανός κατιών Και παμεγίσου. δεν με ενδιαφέρει Και δεν με ενδιαφέρει γιατί όπως ξέρεις με τίμησαν όχι ο Πρίτανης βέβαια, ναι, ναι. αλλά η Σύγκλητος ναι. με, με, ω ομότιμον. Δεν λοιπόν, και έχω αυτά. σχέση Και βέβαια αυτό μπορεί να τον έχω απέναντι, αλλά ποσός με ενδιαφέρει. Ποτέ στη ζωή μου δεν με ένιαξε τέτοιο πράγμα, ο οποιοδήποτε Σε κόστος. Σε ένιασε εσένα ποτέ είναι ο απέναντι. Εκτό αν είναι οπότε... απέναντι στην πολυκατοικία, δηλαδή Σε αυτό δεν ξέρω. τι να πω, δεν δηλαδή, καταλαβαίνω. Ούτε εκεί ξέρω ποιο είναι απέναντι, εκτό <laughs> και αν έχουν κανένα σκυλάκι και του συναντήσω όταν. Αυτό τώρα λέγεται πρίτανη ή πουρρίτανη. Δεν ξέρω τι λέγεται και. Ε, ε, ε, Ω εκεί, τελεία και παύλα. Δεν mm -hmm. θα ασχοληθώ ναι, άλλο λοιπόν. με τον κύριο. Λοιπόν, λοιπόν. ο φίλο σου ο υπερβόριο εδώ από τη Στοκχόλμη, σου στέλνει χαιρετίσματά και λέει. Κυρία Τζάνι, την απάντηση τη δίνει ο Αλέξανδρο Ο Αλφα. Περί αυτού. Μάλιστα. Είδε ότι άτομα είναι με ζουλομαδία. Ξέρουν. Να μου πει τι την απάντηση. Γράφτηνε την απάντηση γιατί σου κάνει κόντρα τώρα υπερβόρη. Έλα, γόρι μου, σε παρακαλώ. <ΣΣΣ> Διευκόλυνε μου το έργο μου. Όχι, για να, για να τη μάθω. Τώρα. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Τι τώρα, Και τώρα. θα τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί. Θα, θα πληροφορηθώ κάτι. Ναι, περίμενε. Ά, ο, υπάρχουν ο, ο. πράγματα που τα ξεχνάμε, υπάρχουν ε, ναι, πράγματα νοήτε, που δεν έτυχε δηλαδή, να ναι. τα άκουσουμε ε, Είναι ο... να τα διαβάσουμε. Πριμαρία μου, ήμεθα και οικολόγη. Δηλαδή γρέε οικολόγοι. <laughs> <Ράδε. laughs> <laughs> Τόλμησα να με πεις εμένα γρέα. Όχι, οικολό, οικολόγο είπα. <laughs> Λοιπόν, κράξτε τον, κράξτε τον σα παρακαλώ πολύ. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, μέχρι <laughs> να γράψει το ψυχασθενές χρώμοι. Λοιπόν, μέχρι να γράψει έχω να πω κα ε, ε, ακόμα κάτι άλλο. Ναι, κλείσε την παρένθεση της εκδηλώσεως. Ε, ε, να <laughs> ναι, αυτό ήθελα να πω. <laughs> το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, που ήταν ε, δεδομένο, γιατί ξέραμε τι θα συμβεί εφόσον ε, ε, έδωσε άδεια. Λοιπόν, ε, και δεν... Ε, δεν έπρεπε να, να χαλάσουν Με την ασχήμια τους Αυτά τα σκουλίκια Έλα μωρά, Τα ήταν, υποπροϊόντα ανθρώπων Τα είδα εγώ εκεί αφού πέρασα 15 άτομα 100 άτομα ήταν Του βάλανε επίτηδες Ο άλλος μου γράφει εδώ από τη Ρόδο Φρουρά, φρουρά Να φωνάξουμε τη φρουρά <laughs> Ναι λοιπόν, <coughs> ε, Ήθελα να πω το εξή πράγμα Μου έκανε εντύπωση Ο Παλμός του κόσμου Εκείνο το οποίο έκανε την ψυχή μου να νιώσει αγαλίαση Ξανάδα του δρόμους της Αθήνας όπως και στη Θεσσαλονίκη ε, Να κυματίζει η γαλανόλευκη Παντού. Και την είχανε, Γιώργο, άκου Την μερική την είχανε ε, ε, όσες όσε επάνω σάρπα. τους Εγώ ξέρεις τι είχα κάνει Είχα βάλει μία σημαία, με, την έπιασα με δύο παραμανούλες πιο μικρή στην πλάτη ναι. Και κράταγα και μία, όχι μικρή σημαούλα Σε παρακαλώ, μεγάλη Δεν μου λες, πριν το, την εκδήλωση αυτή, από το Σάββατο και πίσω Όλες αυτές οι Λουγκριτίες βοργίες, όποιον είχε μία σημαία, τον ελέγανε εθνοφασίστα Τώρα πώς βρεθήκαν 1,5 εκατομμύριο εθνοφασίστες σε ένα βράδυ, ρε παιδί μου Σε ένα ο ελληνικό λαό και αυτοί που δεν ήρθαν, που δεν μπόρεσαν, εγώ ξέρω πάρα πολλού ανθρώπου ναι, ναι. που για κάποιου λόγου, γιατί είχαν παιδιά με ίωση, γιατί εκείνο, γιατί εκείνο, ανθρώπου που θα ήταν εκεί, ήταν με την ψυχή του, να, να μην έχουμε αυταπάτε ναι. ο κόσμο. Υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που είχαν φοβηθεί με αυτό, παρόλο που. και εντάξει, του δικαιολογώ απολύτω. Όταν θα έπαιρνε τη μητέρα σου και το παιδί σου να πα και, λες, και κανάς, σου έχουν πει τι θα γίνει. Σα μπουκάζουνε. Ναι. Ναι. ναι, λοιπόν. Θέλω όμως να σχολιάσω κάτι τώρα δυσμένε. Παρακαλώ Είπα τα, τα δύο και τα δύο πολύ σημαντικά Τον Παλμό και τη Γαλανόλευκη ε, Υπάρχουν κάποιοι που την καίνε Αλλά υπάρχουν κάποιοι που τη φορούν κατάστηθα ε, Αυτή που αν... την καίνε λένε είναι ένα και... πανίμωρα Και την αντικρίζουν ε, Το έχει πει ο Βαγγελάτος, το έχει πει ο Βαρβιτσιώτης Το έχουν πει αυτοί οι τιτάνες Ότι ένα πανί είναι και τι έγινε λέει, Ο καθένα έχει δικαίωμα να καίει τη σ Δηλαδή, κατάλαβε τώρα οι Λούγρε. Και επίση σέβομαι τον εαυτό μου προτίσω και δευτερεύοντα του φίλου που μα ακούνε, ναι. δεν θα σου πω τι είναι αυτή αν αυτό είναι ένα πανή. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι ο, ο, το, ο, κατά την φαντασία του Ένοφείου σε ό,τι αυτό μπορούν να, να πάνε. Αλλά τώρα θέλω να σου πω ε, κάτι. Οι Εφημερίδε τη ε, κυβερνήσεως, οι φύλλα προσκύμενες, λέγε Μαρία, ε, είχαν ε, ένα πρωτοσέλιδο ναι. ε, που για μένα ήταν δελιγμία. Για πε το, αν το θυμάσετε αφού είναι Βέβαια δημιουσιακένα... το θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Και μπορούν να το δουν και στο YouTube και τελικά. Ωραία, ωραία, ωραία. Η, η εφημερίδα των συντακτών λοιπόν είχε ε, Τρεις φωτογραφίες πρωτοσέλιδο. Είχε τέλο πάντων του ιερωμένου. Είχε στη μέση το Μίκη ναι. και δίπλα το Μιχαλολιάκο. Και το σχόλιο Μοντάς ήταν. ήταν το ότι ο Μίκη, ναι, ο Μίκη είναι ναζί. Ναι. Ζήτω παιδί, Ρε παιδί μου, αφού είναι 92 χρονών. Αυτό δεν είπε. Ζή. Α, να ζει, είπε. Να ζει, είπες. Να ζει ναι. γιατί να μην ζει ο άνθρωπος. Ναι, λοιπόν. Ε, <laughs> φαντάσου τον πανικό του. Ναι, ναι, ναι. Όχι για να αναγκάζονται να λένε τέτοια ψέματα για τον αριθμό, αλλά για να φτάνουν σε τέτοια ύβριν. Καταλαβαίνει δηλαδή. Είναι χεσμένοι απάνω του, το λέω εγώ. Oh, αυτό χεσμένη. είναι φοβερό δηλαδή. Όταν ναι. πας τώρα από 4% 34, το άλλο 20% δεν είναι δικό σου. Είναι ένα κύμα. Έλα τώρα μετά, αυτό το 34% μετά. να σου πω. Όταν κάνει, παίρνει τα ποσοστά. Σημείο το πασόκινγκ. Έχεις έχει, πρόσεξε. 50% τα 100 και κάτι ψηλά Αποχή δεν που εκείς. έπρεπε να ξαναγίνουν εκλογές βέβαια. και πα εκεί και δεν παίρνεις τα ποσοστά από το σύνολο των ψηφισάντων αφού, βγάλεις την α... αφού αθρίζεις και την αποχή αλλά παίρνεις από αυτούς που ψηφίσανε 18% είναι η δυνάμη του Έτσι και... η, ήταν, η, ήταν. η εκλογική τότε, όχι τώρα. Η εκλογική τότε και Η 50 έδρες πόνες που έχει την πόνωση στον πλανήτη δηλαδή βγήκες τι είναι ναι, είναι σαν αυτά τα μπόνους που έχεις αυτό ο τροχό τη τύχης που ναι, ναι, εδώ είναι ο τροχό τη ατυχία μα. <laughs> Εγώ παρακολουθώ, πρόσεξε του Συριζέους βουλευτές στα κανάλια πέρυσι που είχαν χρόνο ακόμα και χτε α πούμε. Υπήρχαν ναι. και Σιριζαίοι πολίτες εκεί. Ναι, όλοι... Εγώ είδα δύο. δύο Προστιμμένοι όλοι... και μπράβο του. Το 1,5 εκατομμύριο τι ήταν δηλαδή, κατάλαβα. ήτανε. Και ξέρεις κάτι Γιώργο επειδή ήταν πάρα πολλές οι ώρες ο κόρυμος μα, άρχισε να μαζεύεται από τις 11.30 με 12 ε, καθόντουσαν αν ό,τι καφενεί ό,τι αυτό δηλαδή ε, μου έλεγε ο κύριος Γιαννουλόπουλος ε, ο Ανδρέας που είχε Έρχεται στις εδώ. του Ολυμπίου Διός ναι, ε, γιατί ήτανε, τον είχαν επιφορτήσει για, στους γιατρούς εκεί ναι. ότι η ε, Διονυσίο αρεοπαγή του με τα καφέ και τα ρεστοράν ήταν τίγκα Δεν μπορούσε ο κόσμος να μείνει Παιδημογώ και βγήκα και έξω καθόντα. εδώ ναι. από το κομμάτι Στα δύο κολοκοτρώνει το αγαλμά μέχρι ομόνοια Τη κακομίρα, το ξαναδεί αυτό εγώ τώρα. Ναι, σου λέω ότι εγώ, παραδείγματο χάρη, από ένα σημείο και μετά πήγα και κάθισα σου λέω. Εννοείτε. Το καφέ γιατί δεν άντεχα άλλο. Είδε και με πήρε και σου είπα: Α μην ανέξει μπάρλα με κανέναν, ναι, επειδή σε παρορμητική και έγινε καμία τσάκα. Mm. Στο θυμάσαι που σ' Δεν είπα. Θέλω να, να πω όμω εδώ: το σχολείο που λέει ο φίλο με το που άκουσα λέει για αριστερόστροφο φασισμό στην τηλεόραση, ήμουν σίγουρο ότι ξεκινούσε και η αντίστροφη μέτρηση για την αποκαθήλωση του Μίκη. Ήθελα να πω εδώ, όπω είπα και χτε σε μια εκπομπή που βγήκα το βράδυ μόνο μου, δεν κάνα εκπομπή άγνωστη επισκέπτε, αλλά το βράδυ έτσι λίγο με τις παρέα Και είπα το εξή: Είτε συμφωνούμε πολιτικά με το Μίκη, είτε διαφωνούμε. Ο Μίκη είναι αυτό. Υπενθύμησα ότι έχει γράψει τον Εθνικό Έμπνο των Παλαιστινίων επί Αραφάντ, είναι διεθνού εμβελίας προσωπικότητα, έτσι, και έχει κάνει στη Μακρονισό και αλλού και έχει φάει τα ξύλα της Αρκούδας. Αυτός να λέει, είμαι αριστερό, δεξιός, μεσαίος και ό,τι θέλει μπορεί να λέει, ό,τι θέλει. Το παίρνει απάνω του, δεν χρωματίζει κανένα. Κοίταξε να σου κάτι. Όχι, το ολοκληρώνω. Ναι. Με το που βγήκανε οι Σιριζέοι, πήγανε, χρησιμοποίησαν το Γλέζο για να βγουν και το Μίκι πήγε στο σπίτι του ο Τσίπρας. Ξαφνικά. Οι Λουγκριτίες βγήκαν χθες και βρίσκουν το Μίκη. Ο Μίκς έχει φάει ξύλο για να λέει ότι είναι αριστερός. Αυτοί έχουνε πουπουλένιο κόλλο. <Τελώς> λοιπόν και είναι αριστερή που τώρα. Ε, μην ασχολείσαι με, με τα βδελίγματά τους. Απολαμβάνω την πτώση τους ναι, εγώ, και επειδή, το γιαούρτομα για, για να τελειώνουμε με, με, με το θέμα αυτό. Ε, θέλω να σου πω για το Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης πραγματικά ένας, ένας άνθρωπος ε, χαρισματικός που αυτός και ο Γαζιδάκης και ο Ξαρχάκος πήρανε την πίεσή μας, την σοβαρή μας πίεση και την μελοποιήσανε και τη βάλανε στα χείλια του λαού λοιπόν εκεί ε, και τους το χρωστάμε αυτό ε, κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα γράφει ένα βιβλίο το χρέος και μετά από λίγα χρόνια κάνει ένα άρθρο σε δύο συνέχειες, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα, ποιάζει, ναι. αλλά να, μπορεί να βρεθεί. Έχ, έχει τίτλο «Ο, «Ο πραγματικός θεός της Ελλάδας είναι ο πραγματικος θεος της Ελλάδος Λοιπόν, και ο Μίκης τελεσίδικα πια, ε, ακούει, ακούει ως νέο. Μπορεί να, να νόμιζε ότι ε, είναι σιρήνε ξέρει η αριστερά με τα αυτά τους, με τα ψεύδη τους και την καπηλεία που κάνουν των αξιών και των επιθυμιών κάθε ανθρώπου λογικού και αυθεντικού και πατριώτη. Και μην ξεχνάμε το «Και ο κάθε πατριώτης, λέει το τραγούδι, θα μας φέρει την ισό Πρέπει να είσαι πατριώτης για να θέλεις και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ο Μίκης κάποια στιγμή ακούει τον εθνοφιλετικό του στερεότυπο και αταλάντευτα πορεύεται πια εκεί, έχοντας δώσει και ένα τεράστιο έργο. Εκείνο που θέλω εγώ να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι πλέον όχι αξιολείπητοι είναι γελίοι πια και επικίνδυνοι και επειδή, επειδή φοβούνται πάρα πολύ πλέον ότι θα χάσουν αυτά τα πράγματα και ενδεχομένως να μην καταφέρουν να ικανοποιήσουν τους του, γιατί εντολές παίρνουν έξωθεν λοιπόν Γίνονται επικίνδυνοι ακριβώ γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Να... Και θα μιλήσουμε, θα στο... πούμε τώρα και για τον Άριστοφάνη μα. Ωραία. Και επειδή είσαι άρρωστη με το σφακιανάκι, σου έχω βάλει νότι εγώ. Mm. Λοιπόν, εδώ μα αγαπητοί φίλοι, αλπεντοδεκατέσσερα.com. Ακούμε νότι. Σα λεπτό. Είναι αφιβάλλη και εγώ τα λόγια του παππού μου. Στι σμίρι, έφτιαχνε και ηλια για μπακάρικα μέσα στο σπίτι του πατέρα του Τιφούδου. Τα χρόνια που μου πιο μικρό αναρωτιόμουν συνεχώ. Γιατί και πάντα το τι για και πριν πεθάνει, μου είχε πει να του φυλάξω το κλειδί. Κοιτά το δλέμα, το στερεό του, ομπισμένο. Δε μόνο, μα εσύ σε ξέρει, αυτήν την λέξη. Την πρώτα ακούσα στα έξι. Έχα ρωτήσει να μου πει την ιστορία, την αρχή. και πως μιλούσε στα ζέμα την κάθε λέξη Γι' <Κι> αυτό το άνοιξα κι εγώ το κασελάκι το παλιό κοιτά τα λίγα που είχε πάρει τα κρυμμένα κανέλα σμύρνα και τα παραλιά τρό. και λίγο στόμα από τα μέρη, τα κλεμμένα. Είμαστε τα αγαπητοί φίλοι albedo14.com μαζί με την κυρία Τζάνη κάθε Δευτέρα βράδυ εκεί γύρω στις 8 η ώρα έρχεται και μας ενημερώνει περί όλων των θεμάτων της τρεχούσης πολιτικής πραγματικότητας αλλά και τα θέματα που έχει ετοιμάσει είπες Αριστοφάνη έχει τώρα Έτσι. όπως ε, λοιπόν θα πάμε λοιπόν στον Αριστοφάνη που είναι ο βασικός εκπρόσωπος της αρχαίας ελληνικής κομοδίας Έχουμε και τον Μένανδρο που μας έχουν μείνει αρκετά και από αυτόν Αλλά αυτός θεωρείται μέση κομμωδία και θα δούμε γιατί λέγεται έτσι Αν και τα δύο τελευταία έργα του Αριστοφάνη ε, ε, ε, τοποθετούνται στην μέση κομμωδία ε, Να θυμίσω ένα πράγμα ναι. που έχω πει Ότι... Αυτό που λέμε κλασική ιστορική χρόνη ε, είναι η γνώση των Ελλήνων εκεί και το αξιακό του σύστημα είναι υποκατάρρευση. Μάλιστα. Δηλαδή όσο πιο πίσω πάμε τόσο η γνώση είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ καθολικότερη και τα αξιακά συστήματα τα μέσα στην κοινωνία. Μάλιστα. Ε, τα δύο... Δεδομένα που έχουμε εδώ, δηλαδή την εμφάνιση των σοφιστών που είπαμε ότι είναι και θα ασχοληθούμε και ιδιαίτερα με αυτού μόλις τελειώσουμε με την πίση και την τραγωδία και την κομμωδία. Ε, είπαμε όμως δύο-τρεις κουβέντες στην αρχή όταν κάναμε την εισαγωγή για τον, από τον Ευρυπίδη ακόμα. Ε, και τον Πελοποννησιακό πόλεμο το δεύτερο. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, αυτός ο μεγάλος εμφύλιος πόλεμος, τσάκισε στην κυριολεξία ε, της δυνάμει του έθνους και επέτρεψε την ε, κατοχή της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Αυτό είναι και η φαγωμάρα αυτή μας έσκησε. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή θεωρώ εγώ που δεν έχω τι γνώσει δικές σου ότι 30, τα 30 χρόνια του Πελοποννησιακού ένα στίγμα και 100 χρόνια μετά ο θάνατος του Αλεξάνδρου προώρο, είναι δύο σημεία που η Ελλάδα έμεινε πίσω τα υπόλοιπα 2000 Έτσι. χρόνια και αλλιώς θα ήταν όλοι τώρα αλλιώς θα μιλάγανε αλλιώς και γεωγραφία Φέβαια, και ιστορία βέβαια. θα ήταν αλλιώς Θέλω να πω το εξής πράγμα Αλλά συμβαίνει και σήμερα τρογόμαστε εμείς για να απτύσσονται τα λιμοξύφτερα γύρω-γύρω Έτσι Φέ... αυτό Ακριβώς το πράγμα, ρε, μα, γι αυτό, μα γι' αυτό τι θέλουμε την ε, επανελήνηση Γι' αυτό και κάνουμε αυτά για να, να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε για τον ελληνισμό Δεν μπορεί να, να μην γνωρίζουμε ε, βασικά πράγματα του ελληνισμού Και να λέμε είμαστε Έλληνες ναι, ναι, ναι. και ε, αγαπάμε την πατρίδα μας Να τα ξέρουν οι ξένοι και να μην τα ξέρουμε εμείς ε, Θέλω λοιπόν να πω ότι τελείωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος Με την Ανταλκίδη ειρήνη ο της Ανταλκίδας, ε, επέβαλε λοιπόν ε, τους όρου γιατί η Αθήνα ητίθηκε Και ητίθηκε βέβαια, όταν θα μιλήσουμε για το Θεοπιδίδη, θα πούμε τα βασικά αίτια, όπως μας τα δίνει ο μεγάλος ιστορικός και αξεπέραστος. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανταλκίδη ο Σιρήνη Φίλτατη, Ήτανε στην πραγματικότητα μία υπαγωγή της Ελλάδος στο καθεστώς προστασίας. Έγινε δηλαδή ένα σχεδόν προτεκτοράτο μέσω της Σπάρτης των τώρα. Περσών. Ότι δεν, μπόρεσαν, ότι δεν μπόρεσαν οι Πέρσες να κάνουν με το στρατό των ε, ε, πολυάριθμο που είχαν και ασύγκριτο ε, με, με, με την χούφτα μπροστά τους το, το, των ελληνικών δυνάμεων το κατάφεραν με αυτό το οποίο θεωρώ προδοσία του αλταλκίδα, όπως θεωρώ και τον Πελοποννησιακό πόλεμο ε, μια στοχευμένη ε, δραστηριότητα της Σπάρτης δηλαδή βρίκαν, βρήκαν, βρήκαν όταν θα πάμε στο χρουκυρίδι θα πούμε τα πραγματικά αίτια και τις αφορμές Μάλιστα. που τις στήσανε. Ε, και από τότε η Ελλάδα έπρεπε να περιμένει την ε, έλευση του Φιλίππου και κυρίως του Μεγάλου Αλεξάνδρου γιατί mm. ο Φίλιππος δολοφονήθηκε ακριβώς για να μην είναι, για να ε, ξανά ε, μεγαλουργήσει. Ο φίλος μου Αντώνη Σαψαχαρνές λέει για, τους περσι... για το Ανταλκίδα και λοιπά Έχουμε και περσικό δάχτυλο λέει στην περίπτωση της Ανταλκίδηου Ειρήνης Εγώ δηλαδή δεν είπα γίνει... ότι υπήρχε δάχτυλο. Εγώ είπα ότι υπήρχε πρόθεση, πρόθεση. και στοχευμένη μεθόδευση ε, Ακόμα χειρότερα Μία μεθόδευση που είχε στόχο αλλά αυτά θα τα δούμε όταν θα μιλήσουμε. Και ό,τι για... δεν πέτυχαν λέει με τα όπλα το πέτυχαν με την εμφύλια διαμάχη. Έτσι. έτσι, έτσι όπως έγινε έτσι, και το 44. Έτσι. έτσι, έτσι. Ιστορία επαναλαμβάνεται δυστυχώς για μας. Γιατί δεν την ξέρουμε την ιστορία μας. Και όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι δυστυχώ καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Επομένως ο Αριστοφάνης που γεννιέται γύρω στο 445 συν πλήν κανένα δύο χρόνια ναι. και θα πεθάνει μετά από 60-61 χρόνια υπολογίζουν, ναι, δηλαδή γύρω στο 385 περίπου. Ε, Ζει μέσα σε ένα κλίμα κατάρρευσης αξιακής. Και βεβαίως ε, γράφει στην αρχή του πολέμου, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά την Ανταλκίδη ειρήνη θα μας δώσει δύο έργα, τα οποία θα έχουν και διαφορές. Ε, προτείνω να, τους, να αναφερθώ στα έργα του με λίγα βέβαια. λόγια και μετά να κάνω μια συνολική κριτική ναι. για να ξέρουν και πού τη στηρίζω και βέβαια μιλάμε, ναι. η... εκτός από τις αναγνώσεις που είχα εγώ ε, υπάρχουν δύο βιβλία τα οποία ε, μπορεί κάποιος να διαβάσει του Ρομπέρ Φρασελιέρ αλλά κυρίως του Λέσκι αυτό το καταπλητικό έργο που σε κάποια σημεία μπορεί να έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και σε κάποια να ψηλοδιαφωνώ, αλλά σημασία έχει ότι αυτοί, αυτοί και όχι οι Έλληνες πήρανε και κάνανε αυτό το γιγαντιαίο έργο της αποτύπωσης της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας, πίσης και δραματουργίας. Μάλιστα. Και όχι οι Έλληνες δυστυχώς. Να πούμε τώρα για τον Αριστοφάνη ότι το πρώτο του έργο που είναι οι συμποσιαστές έτσι, το γράφει όταν ακόμα δεν έχει ολοκλήσει τα 18 του χρόνια. Επομένως αντί για το όνομά του παίζεται αλλά παίζεται με το όνομα ενός φίλου του. Παίζεται με το όνομα ενός φίλου του, γιατί ε, έπρεπε να έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Ε, επομένως, ξεκινάει να παίζει τα έργα του από το 427, ε, γράφει 44 έργα και μας έχουν μείνει 11 από τόσα πολλά ναι μα από τους τραγικούς που γράφανε 150 140 έχουν μείνει 7 παραδείγματος χάρη ναι. έτσι ναι. Πολύ μεγα... γιατί εκεί ήταν πολύ αξιακά τα συστήματα και έπρεπε να εξαφανιστούν ναι ε, θα πω από την αρχή ότι ε, είχε τη δυνατότητα γιατί το επέτρεπε αυτό η κομμωδία ε, και η προηγούμενη κομμωδία από το ε, Πελοποννησιακό Πόλεμο ε, που ήδη πάνω στα, ε, στην ε, στα σατυρικά δρόμενα στις γιορτές του Διονύσου και είχε το χαρακτήρα μιας ελευθεριότητας στην έκφραση και διακομόδησης προσώπων, καταστάσεων και που ήταν εξαιρετικά ανεκτά στη δημοκρατία γιατί η δημοκρατία δεν είχε να φοβάται τίποτα είχε πάρα πολλούς δεσμούς και στηρίγματα τα αξιακά συστήματα, ε, που δεν κινδύνευε. Γι' αυτό και επέτρεπε στον εαυτό της να ε, καμιά φορά και να αυτογελιοποιείται, yeah. εκτός από τους μεγάλους της κτλ. Ε, με τον Αριστοφάνη βέβαια αυτά έχουν λίγο καταρρεύσει και υπάρχουν δύο-τρία έργα που... Εμένα προσωπικά η αισθητική ναι, μου ναι. Ε, Μερικές φορές δεν τα ανέχεται αλλά τα περισσότερα, όμως, ναι. ναι Τα περισσότερα όμως Τα περισσότερα όμως Είναι εξαιρετικά Και Πολύ δικαιολογημένα ε, Καθιστούν τον Αριστοφάνη Από τους παμεγίστους ε, Κομοδιογράφους των αιώνων Έτσι Πάμε λοιπόν να δούμε ε, τα έργα του με τη σειρά που ε, γράφτηκαν. Ε, ξεκι... ο, ο, θα πεις όλα ή αυτά που έχουν ε, αυτά παραμείνει που και φτάσανε μέχρι τις μέρες μας. Ε? Ναι. Και είναι αυτά και απολύτως σύγχρονα. Απολύτως σύγχρονα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ωραία. Ε, <clears throat> Θέλω να πω ότι ο Αριστοφάνης διακομωδεί τα πάντα, ε, την καθημερινή ζωή τους ανθρώπους ε, και ως επαγγελματίες κτλ αλλά κυρίως τα βάζει με τον Κλέωνα, mm -hmm. αυτόν τον απίστευτο δημαγωγό, τα βάζει με τους σοφιστές ή με ό,τι νομίζει ότι είναι σοφιστικό ε, φτάνει να τα βάζει και με τον Περικλή και ε, ε, έμεσα με τον Πλάτωνα ε, διακομωδεί το Σοκράτη και μάλιστα ε, τον τιμωρούν και δεν τον κρίνουν καθόλου ενώ συνήθως έπαιρνε Θες. τα πρώτα βραβεία ε, όταν ε, στις νεφέλες διακομωδεί το Σοκράτη εκεί οι Αθηναίοι του έδωσαν να καταλάβει ότι mm. εδώ λες ψέματα και παράτα μα. Ε, Είχε αντιπαλότητα δηλαδή. Ε, ε, Εκμαίνεται ότι είχε, είχε αντιπαλότητα την εντύπωση, σε προσωπικό ναι, επίπεδο. είχε, <κοί> ε, είχε ε, ε, την αίσθηση ότι πιθανόν το κατηγορητήριο να ήταν πραγματικό και κάτι τέτοια και από την άλλη τη μεριά. Αμφίβολα για την αθωότητά του δηλαδή. Ναι, Αλλά ό,τι χτύπησε περισσότερο ο Σοκράτη ήταν οι σοφιστές. Ναι. Λοιπόν, ήταν άδικο για το Σοκράτη αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε η Αθηνέ ήταν και περίεργη. Μην ξεχνάμε ότι εξορίσανε τον Αριστίδη, ναι. γιατί όταν κάποιο νόμιζαν. Ήταν όρος της δημοκρατίας αυτός της αμέσου Όταν κάποιος τους γοήτευε πάρα πολύ για να μην α, διακινδυνεύουν ούτε το πολίτευμα ούτε την αυτή όχι του λέγανε τράβα μια βόλτα και ξανάλα <laughs> Τον στέλνανε έξω έξι μήνες, τρεις μήνες, <laughs> ένα χρόνο και ξαναρχόταν <laughs> και τον βάζανε πάλι στην κληροτίδα όταν <laughs> γύρισε οριστίδης έγινε στρατηγός Αλλά ε, Εξορίσαν τον Αριστείδη γιατί βαρέθηκαν να τον ακούνε ότι είναι ο πιο δίκαιο πολίτη. Ναι. Βαρέθηκαν να τα ακούνε αυτό. Ναι. Τέλο πάντων, λοιπόν. Είναι γι' αυτό μία ψυχασθένεια ε. Ε. Είναι γι' αυτό μία ψυχασένεια που μας δέχεται. Ε, ναι, ε, ναι. Ε, ναι. Μόλι δούμε ένα να ξεχωρίζει, ρε μου, και να έχει ένα επίπεδο, να τον εγδάρουμε, ρε ε. πο, πο, πο, πο. Λοιπόν. Ε, το αρχαιότερο σωζόμενο έργο είναι η Αχαρνή. Οι αχαρινείς και οι πεί, οι οποίοι είναι γύρω στο 425 παρουσιάζονται και διακομοδούν και όχι απλά διακομωδούν, ε, κατακεραυνώνουν στην κυριολεξία, τον Κλέωνα. Αυτόν τον δημαγωγό, ο οποίος επειδή είχε συμφέροντα ε, ήταν ε, υπέρ του πολέμου και εμπόδισε πάρα πολλές φορές να γίνει η ειρήνη. έτσι; και ήταν και ο βασικός ε, αντίπαλος του ε, Νικία. Θα τα δούμε αυτά. Είναι φέλες, εισφύκες, η ειρήνη ε, που στην Ειρήνη η Ειρήνη γίνεται όταν ο Νικίας υπογράφει την Ειρήνη μια ανακοπή στην ουσία γιατί μετά πάλι με τον Γλέονα και τα λοιπά κάνουν κόλπα και ξαναρχίζει ο πόλεμος ε, το 414 ε, που γίνεται και η αναχώρηση για τη Σικελία ε, Όπου θα είναι και η ολική καταστροφή του Αθηναϊκού Στόλου και τη αυτή. Θα τα δούμε αυτά στο Θουκηδίδι. Ε, εκεί πάλι θα τα βάλει με ε, του δημαγωγούς του γνωστού, αυτού που αναφέραμε. Ενδιάμεσα βέβαια, γράφει έργα τα οποία έχουν χαθεί. Ε, ακολουθούν το 411. «Λυσιστράτη και θεσμοφοριάζουσες» ναι. «Η Βάτραχη» <úc oluyor> το 405 όπου εδώ διακομωδεί ακόμα και τον Διόνυσο θα τα δούμε αυτά με πολύ λίγα αυτά απλά να ξέρουμε τι διαπραγματεύονται ε, τον Πλούτο ε, ε, οι σφίκες ε, τι είπαμε τις σφίκες ε, ειρήνη, Όρνηθες, Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες, Εκκλησιάζουσες, Πλούτος, έτσι, που είναι και το τελευταίο του. Για να τα δούμε με τη σειρά, λί, να δώσουμε λίγη πληροφορία για αυτά. Παρακαλώ. Έτσι, λοιπόν. Οι αχαρνείς παίρνουν πολλές φορές το όνομά τους, οι κομμωδίες τους, από το, από το χορό, όπου ο χορός εδώ έχει πολλαπλασιαστεί, είναι 24 πλέον, και ε, μέχρι σε ένα σημείο θα χορεύουν και θα τραγουδούν, αλλά προς, τα, προς τις τελευταίες μόνο θα χορεύουν. Δεν θα τραγουδούν, Μάλιστα. θα υπάρχει δηλαδή ξαχωριστή μισθή. Ναι. Ε, επίσης ε, έχει δημιουργήσει και την παράβαση. Η παράβαση είναι ε, κάποια στιγμή ενώ αποχωρούν οι, οι ηθοποιοί ε, μένει ο χορό ο οποίος απευθύνεται στο κοινό ε, του καταγγέλει πράγματα, του βάζει ερωτήματα, του κάνει παράπονα ε, μπορεί να του λέει για τον δημιουργό ε, διάφορα πράγματα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί εκεί βλέπεις και τη φιλοσοφία ε, του συγγραφέα, του ποιητή ας πούμε. Ε, οι αχαρνίες λοιπόν είναι ε, ο χορο, από το χορό το παίρνουν... Ε, οι καρβουνιαρέοι, δηλαδή αυτοί που κάνουν, φτιάχνουν τα κάρβουνα από τον Δήμο, τι αχαρνέ. Αχαρνέ, το σημερινό μεν ε, Ναι. Ε, ο, ο, ο πρωταγωνιστής είναι ο Δικαιόπολης, ο δικαιόπολης Και ναι. τι σημαίνει Δικαιόπολης Το δίκαιον της, της πόλης, πόλης. Βέβαια. Ο Δικαιόπολης λοιπόν ε, δημιουργεί μία ξεχωριστή συνθήκη με τους Σπαρτιάτες για τον, Έχοντας αγανακτήσει με τον πόλεμο, είναι περίπου 6 χρόνια ο πόλεμος Που μένεται ε, για τον εαυτό του και την οικογένειά του Ε... Ο Παρτάκιας τη παρέα. Κοιτάει οποίος... ο Παρτάκιας Όχι καθόλου Αφού κοιτάει να Αφού δεν θέλουν όλοι να κάνουν την ειρήνη Αυτός Μεσολαβή... Την κάνει για τον εαυτό του και την οικογένειά του Αυτό λέω ρε παιδί μου Δεν λέω, είναι ο Παρτάκιας Λέει ότι είναι ανοίτη Το δίκαιο δεν είναι να πολεμάμε σε εμφύλιο πόλεμο είναι Δεν είναι ο παρτάκιας Είναι αυτός που θέλει να δείξει στους άλλους ναι. Τι πρέπει να κάνουν Μάλιστα. Έτσι Λοιπόν Στην πραγματικότητα ε, Πείθει Τους ε, αχαρνί, Τους καρβουνιάριδες όπως τους λέει Να πισθούν. Ε, τα βάζει με τον γλέονα και εδώ Παντού τα βάζει με τον γλέονα. Μπορεί να τα βάζει και με άλλους αλλά... Με αυτόν ιδίως Ναι ναι ναι, ναι, ναι ιδιαίτερα <συσχελίως> Και τους σοφιστές Και ε, Δράτεται τις ευκαιρία Με την ειρήνη για να παρουσιάσει ε, Τα αγαθά Που δίνει στην πόλη Και στις παραγωγικές τάξεις ε, θα ακολουθήσουν οι υπείς Οι ε, υπείς είναι κοινωνική κατηγορία στην Αθήνα Υπήρχαν οι 500 μεδιμνοι Αυτοί δηλαδή που είχαν περιουσία 500 μεδιμνων και άνω Δεύτερη κατηγορία ήταν οι υπείς που είχαν 300 μεδιμνοι Δηλαδή από 300 μεδιμνους yeah. περιουσία και yeah. άνω Μάλιστα. Οι 200 ομέδημνοι, έτσι, ε, τέλο πάντων, και ε, οι ζευγίτε με 200 με και άνω, και οι θήτε ε, οι οποίοι είχαν μέχρι 150 με Μάλιστα. Ε, το ωραίο είναι Γιώργο Ότι όταν γινόταν πόλεμος Αυτοί φτιάχνανε μόνοι τους Τον εξοπλισμό τους ναι, ναι. Τον πληρώναν οι ίδιοι Ήδιοι. όλοι επειδή λοιπόν Οι 500 μέδιμνοι και οι 300 μέδιμνοι Ήτανε οι καλύτερον εξοπλισμένοι Ήτανε και μπρος στο φυλακή Δηλαδή στον πόλεμο Εάν κάποιος θα, πολεμ... θα μπο... Είχε περισσότερες πιθανότητες Να σκοτωθεί Ήταν οι 500 μέδιμνοι και οι 300 μέδιμνοι Γιατί ήταν μπροστά Ενώ αυτοί που θα γύριναγαν ήταν οι ζευγίτες και οι θύτες Μάλιστα Λοιπόν Και ε, με τους υπείς, ε, υπάρχει λοιπόν ε, ένας κλέωνας εδώ είναι ο κλεόν ε, που είναι πυρέτης του λαού, ο οποίος είναι γέρος, διεφθαρμένος εντελώ, ε, και χάνει την εκτίμηση του αφεντικού του, δηλαδή του λαού, ε, και προκρίνεται αντί αυτού ένας αλλαντοπιοσ ναι. πόσα έχουμε σήμερα ηφαδίς παριζάκια κάνει ναι, ναι, ναι, ναι. και ο αγορακριτος αυτόν δηλαδή που έκρινε η αγορά ναι. του δήμου, έτσι, Ο οποίο όμως μπορεί να μην είναι διεφερμένος. Αλλά είναι και κλέφτης και απερίσκεπτος. Ψηλό Έ. Ψηλό. Ναι. Λοιπόν, το τι θα συμβεί να το, να το δουν. Ε, έτσι. Στις νεφέλες διακομωδείται ο Σοκράτης. Ψευεπιγράφο, όπω είδαμε, ό,τι του καταλογίζει. Λοιπόν, υπάρχει ένα στρεψιάδη, ο οποίο είναι ένα αγρότη που είναι καταχρεωμένο γιατί έχει έναν άσο το γιό, ναι. ο οποίο φέρει το όνομα φυδηπίδη, δηλαδή αυτό που φροντίζει τάλογα ναι. Τα λόγα του που αγαπάει τα άλογα Επειδή δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι δυνατόν να, να μην μπορεί να ε, Έχει χρήματα και όλα να ξοδεύονται βέβαια Έχει παντρευτεί αυτός ο χωρικός Μια γυναίκα από πολύ καλή γενιά ναι. Ε, και η οποία του το παίζει αρχόντισα, α πούμε, μια μαντάμ σουσού, θα λέγαμε σήμερα, έτσι ε, και ο Κακομήρη νιώθει άσχημα και εκεί αυτό που κάνει είναι ότι θέλει να μάθει κι αυτός Μήπως να διδαχθεί από τους σοφιστές Μήπως και καταφέρει να διορθώσει και τα οικονομικά του Και να γνωρίζει πράγματα για να μην νιώθει απέναντι στη γυναίκα του και στους άλλους κομπλεξικός Ωραία. Θα πάει λοιπόν αλλά δεν θα μπορεί να καταλαβαίνει τίποτα Γι' αυτό θα στείλει το γιο του ο γιος του θα θυτεύσει τους σοφιστές αλλά όταν θα γυρίσει, πρόσεξε να δεις τώρα ε, αυτά που έμαθε θα τα εφαρμόσει σε βάρος του πατέρα του και θα φτάσει μέχρι του σημείου να τον ξυλοκοπεί ε, τον πατέρα του. Ο, έχουμε και αυτά. Ναι. Και βρίσκει αφορμή εδώ να τα βάλει με τους σοφιστές αλλά στην ουσία τα βάζει με τον Σοκράτη τον οποίο ταυτίζει με τους σοφιστές, είπαμε ψευδεπίγραφος... και ε, γι' αυτό και οι Αθηναίοι θυμώνουν και δεν... Ωστόσο, ε, αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς... μόνο και μόνο έτσι για να δει τι... τι ε, ας πούμε ψεύδι χρησιμοποιεί... Ούτε η σημερινή, ο σημερινός τύπος ο προσκύμενος στην κυβέρνηση. Ε, <laughs> Δεν θα το μπορούσε. κάνει αυτό. <laughs> ναι. Λοιπόν, ε, με τις φίκες ε, στην ουσία τα βάζει με τους ε, ε, δικαστές που ε, τους αρέσει να δικάζουν και να ε, μην αποδίδουν δίκαιο μιλάμε ότι είμαστε στον, με, ε, στον πόλεμο με, και πλέον ναι, τα ναι, ήθη και οι αξίες ναι, δεν ισχύουν ε, υπάρχει λοιπόν ο φιλοκλέον mm -hmm. στην ουσία ο φίλος του κλέον να, ναι. έτσι. Ε, που είναι ένας γέρος πατέρας που έχει μανία να δικάζει τους πάντες αυτός όμως έχει ένα γιο, πρόσεξε τώρα το όνομα του γιού, Βδέλη Κλέον. Αυτό Αυτός που τον Κλέον Ωραία. και ο οποίος για να ε, σταματήσει, ναι. για να σταματήσει αυτή τη μανία του πατέρα του, ναι. λοιπόν τον κλείνει στο σπίτι και του δίνει να δικάσει το σκύλο oh. που έκλεψε ένα κομμάτι τυρί. Ωραία. Λέγεται σφίγκες επειδή ο χορό των δικαστών έχει μούρι σαν τις σφίγκες ναι. και είναι άγροι και τέτοια αρπακτικά. Ναι, ας, πούμε. ας πούμε, λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα... τώρα δημοσθένους λόγοι. Ωραία. Από το φίλο σου, το Νότι. <laughs> έχει βγάλει και τέτοιο κομμάτι, για να ακούσουμε. Τη φύλακή, κανεί δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι η πολυτεία μου πιωξέλει. Τα καφένια. Κι η φίλη μου ξένη τεμένη με παρασέρενη Σαν αυτά μ' αυτήν τη φύλη Στα πόση και στα τη ζωνί του. Θα μοιάζουν πράγματα του μυθού. και η pontides και tiani eteres θα σταθώ με τις κουβέρτες τη μασχαλή κι αργοκουνώντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρούρο Η το Τα το. γιατί Το τραγούδι που έβαλε είναι ακριβέστατο Παρακαλώ. πάνω σε αυτό που μιλάμε. Ε, για αυτό το βάλα. Υπάρχουν ελεύθεροι πολιοργημένοι, υπάρχουν ναι. φυλακισμένοι που είναι και υπάρχουν ελεύθεροι οι οποίοι βιώνουν τύχη καβαθικά ναι. ε, που, που ε, αισθάνονται έγκλειστοι. Όπως αισθάνεται το ελληνικός λαός σήμερα. Ε, δε, δε. Μέσα στο ψέμα, μέσα στην εκμετάλλευση, την ανήθικη, μέσα στην ανίερη αμίβριζουμε... κατασπατάληση. Μαρία, για να μην βρίσκουμε πάντα τους κρατούντες, δεν βγήκανε μόνοι τους. Πάμε και εμεί σα σε ψηφίζουμε. Ναι. Ε, Γι αυτό λέω ότι μόλις τύχη. σου πετάνε το τυράκι γιατί θα σου τύχη, δώσω 30 ευρώ, το ψηφίζουνε. Τα τείχη δεν τα καταλαβαίνουμε όταν χτίζονται Γιατί τα, είμαστε και εμείς χτίστες τους Ωστόσο, ε, ο Αριστοφάνης προέρχεται από οικογένεια Και οι δύο γονεί του Αθηναίου προέρχεται από οικογένεια αγροτών Γι' αυτό και όλοι, όλους τους ε, ας πούμε ήρωες ναι. αυτούς που παρουσιάζει θετικά με εξαίρεση ας πούμε τώρα ε, στις νεφέλες ναι. έτσι ε, τους παίρνει να είναι γεωργοί ε, για να ναι γιατί είναι και αυτός ε, όχι επειδή πιστεύει και έτσι ήταν ε, ότι αυτοί εμένουν στα πατρόγα ε, είναι δηλαδή ανήκουν στη συντηρητική Λυστική παράταξη υπάρχει. θα λέγαμε θα τα πούμε αυτά στο τέλος ο Τριγέας είναι λοιπόν στην ειρήνη ο ε, πρωταγωνιστής και τι σημαίνει η Τριγέας Να, ε, βλέπει την μαγιά του ε, όλα τα ονόματα που δίνει έχουν συμβολισμό και προϊονίζουν στην ουσία την υπόθεση ε, και είναι και, αν θέλει, ε, η λύση. Αυτό που προτείνει σαν λύση, έμεσα που πρέπει να την αντλήσει. Είναι αυτό λοιπόν που τριγάει. Ε, ο αμπελουργό, θα λέγανε. Σωστό, λέμε. σωστό. Ναι. Ε, ο τριγάη, λοιπόν, έχει απειλησει πια με αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Ε, και παίρνει ένα κάθαρο, ένα σκαθάρι δηλαδή. Μπράβο. Μια καθάριδα. Ε, το μαθαίνει να πετάει, το καδαλάει του. Και oh, όχι! Και πηγαίνει κατευθείαν προς τον ουρανό να συναντήσει το δία που του κάνει παράπονα και τον πείθει να του, του, ε, να του δείξει πού είναι η ειρήνη που την έχουν καταχωνιάσει ε, μέσα σε ένα ναι. σπήλαιο ε, Απειδισμένη πια η θεή από αυτά που κάνουν οι Έλληνες κάτω ναι. με τον εμφύλιο Και να την ελευθερώσει και να την πάρει πανηγυρικά και να την φέρει κάτω στην χώρα Αυτό είναι η ειρήνη, αξίζει τον κόπο γιατί εκεί θα πει πάλι για τα αγαθά της Ειρηνή. Και απλώς σας λέω για να σας έτσι δημιουργήσω ένα ερέθισμα, μια επιθυμία να πάτε να τα διαβάσετε τα έργα. Ακολουθούν οι όρνηθες, τα πουλιά δηλαδή. Μια χαρά. Εδώ έχουμε δύο Αθηναίους, τον Πισθέτερο και τον Εδέλπιδα. Ε, οι οποίοι και αυτοί οι από αυτά που γίνονται, τα εμφυλιακά, πηγαίνουν στον ουρανό και δημιουργούν μία πόλη που την ονομάζει νεθελοκοκυγία. Βλέπεις λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μία ε, φαντασία που αποχαλινώνεται και διαβάζοντάς το είναι και σαν ένα ε, σατυρικό επιστημονικής φαντασία, ας πούμε. Mm. Αξίζει τον κόπο. Εκεί λοιπόν ε, αρπάζουν από το Δία τη Βασιλεία η οποία είναι η κυριαρχία του κόσμου ας πούμε... και την παντρεύεται ο πισθέτερος. εδώ δείτε τι γίνεται μετά. Να το διαβάσετε. Ακολουθεί η λύση στράτη. Πληροφορήθηκα γιατί δεν το άκουσα Γιώργο... Ότι? Ότι έγινε εκπομπή ε. εδώ που ναι. ούτε λίγοτε πολύ ναι, λέχθηκε. ότι η αρχαία Ελληνίδα και ιδιαίτερα η Αθηναία Ελληνίδα ναι. στην άμεση δημοκρατία ήταν στο γυναικονίτη, ήταν μπουρμπουλωμένη, ήταν χωρίς κανένα δικαίωμα. Αυτό για να μην Μου το καταγγείλανε πολλοί άνθρωποι. Μπορεί, Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πω τίποτα πιο ψευδεπίγραφο από αυτό... Ναι. Ε, και θα κάνω μια εκπομπή ειδική ναι. και θα φέρω τον Κυριακόπουλο αυτόν τον εξαίρετο δικηγόρο και διδάκτορα που έχει γράψει εκ, μεταξύ άλλων αλλά βλέπεις οι, οι Έλληνες που θέλουν να παίρνουν πληροφορία αυθεντική για την αρχαία Ελλάδα δεν τα διαβάζουν τα βιβλία αυτά δυστυχώς γι' αυτό και θα πρέπει να του τα κάνω γνωστά που έχει γράψει για το αρχαίο ελληνικό δίκαιο και για τη θέση της γυναίκας η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα ένα καταπληκτικά τεκμηριωμένο βιβλίο ναι. ε, που όταν το διάβαζα είχα την εντύπωση ότι ε, το έγραφα εγώ δηλαδή ή αυτός ήταν μέσα στο μυαλό μου ή εγώ στο δικό του δηλαδή ε, με πολύ σεβασμό στις πηγές και βέβαια θα πούμε για τους μεγάλους από τη Δύση ναι. Ε, όταν λέω μεγάλους, δεν εννοώ μεγάλους διανοητάς, γιατί οι μεγάλοι διανοητές, ένας γκέτε και, και λοιπά. Λοιπή, ποτέ δεν είπαν τέτοια πράγματα, αλλά η μεγάλη ιστορική και αυτό που... Γιατί έλεγες Από, τώρα, το, μίσος, από το μίσος που περιγράφει ο Νίτσε, γιατί μισούμε τους Έλληνες, ναι, ναι. λοιπόν... Ε, δεν κάνουν τον κόπο να ανατρέξουν στις πηγές και να δουν, να δουν παιδί μου τα αγάλματα και να δουν και τα αγία της απεικονίσης που, ναι, ναι, που ναι, ναι, στην ναι. Αθήνα υπήρχαν ιστιτούτα καλονής και, και, και καλοπισμού και μην το συζητάς ε, ένα ναι, παράδειγμα η σχέση... μάνα του Αριστοφάνη ναι. τον κατηγορούσαν οι εχθροί του ότι η μάνα σου τι θέλει αυτός ας πούμε, που ξέρει που η μάνα του ήταν μανάδισσα ναι. γιατί έπαιρνε αυτά που παρήγαγαν και πήγαινε και τα που για ενώ ο άνδρας καλλιεργούσα τα κτήματα ναι. λοιπόν και η γυναίκα θα δούμε τι ήταν η γυναίκα η θέση της το δηλώνω προκαταβολικά ναι. έκανα μια εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο που είναι στην δεν θυμάμαι τώρα πως λέγεται Πούμε, που το έχει ο Στη Θεσσαλονίκη ναι. Και είχα, είχα πει για την, για την, για την Ελληνίδα γυναίκα ναι. Και είπα εκεί ναι. ο, Απέδειξα ότι η θέση της ήταν Πολύ καλύτερη τη σημερινής Σε. Και δεν μιλάω συγκρινόμενη με, με, με, με, με, με τις γυναίκες του Ισλάμ Ή οπουδήποτε όχι, Μιλάω καλύτερο, για με τις γυναίκες τη δίσεως Βεβαίως και, και, και Μετά από εκεί Με κόψανε Έλα, Με παρέμβαση Όχι οι ίδιοι με κόψανε με παρέμβαση συγκεκριμένων κύκλων Μπορείτε να τους φανταστείτε Τα BMO Τα BMO παίζουν ρόλο εδώ Τα black κόψανε. moving objects black Τα μαύρα κινούμενα αντικείμενα ah. αυτή που φοράνε μαύρα Κάτι μανίκια μεγάλα που έχουν Έτσι, καμπάνα ναι, ναι, ναι, καμπάνα και από κάτω. Λοιπόν εδώ οι φίλοι λένε ότι ο Χρήστος από το Βόλο <coughs> και ο θα, θα κάνω εκπομπή και θα τον φέρω και τον κύριο αυτόν εδώ Να την κάνουμε μαζί ο Χίτσκοκ λέει στα πουλιά κάτι έχει βουτύξει από το αριστοφανικό μεγαλείο. Ο ποιο? Ο Χίτσκοκ στα πουλιά. Ναι, ναι, πουλιά. ναι, ναι. Και μόνον αυτό. Ωραία, μπε λέει πάντε. Ωραία, ναι. Κίνα οι πάντε. Οι Είναι αυτό που λέμε διεθνή κλεφτρόνια. Βέβαια λοιπόν. μα, όταν λέει, μα όταν λέει στο τραγούδι, τι, στο τραγούδι του ο Σφακιανάκη και ό,τι δικό σου μου το έχει κλέψει. Ναι. Και δεν το λέει ο Σφακιανάκη. Άκου ο Αντρέ ναι. Εγώ δεν θα σου ξαναπώ για, για τον Κέτε Δεν θα σου ξαναπώ oh, για τους μεγαλούς Εγώ θα σου πω για τον Αντρέζ Γράφει τα είπαν όλα Επειδή τα χάσαμε ή τα ξεχάσαμε Πρέπει να τα ξαναβρούμε Έτσι. Έτσι. Λοιπόν Εδώ λοιπόν... λένε κάτι ψυχασθενή χρώμια Κροατίας που έχω εγώ Είναι και... ναι. Γιατί τους λες ψυχασθενείς για να ακούνε Αλμπέντο, ψυχασενήσα είναι ρε Σιμαρία. Α, ναι, είναι σαν το. Άμα είσαι καλά, σου ακούει Αλμπέντο. σαν το Ιδωράκι που είπε. Η... Ναι, ναι, ναι. στο... Μα χαιρέτησε ω φασίστε. Όπω ναι, ναι, ναι. αυτό και τα λοιπά. Βέβαια. Λοιπόν, Καλαμβούρι... άμα ήταν στα καλά του οι άνθρωποι, κατά το νορμάλ που λένε, θα βλέπανε με νεγάκι, θε κορδά, θα βλέπανε τέτοια πράγματα. Ναι. Για να ακούνε Αλμπέντο δεν είναι στα καλά του. Μάλλον. Λοιπόν, ο Κώστο Απ λέει: Να κάνει μια εκπομπή για τη γυναίκα και την ετέρα. Και πώ είχαν θέσει διαφορετικέ στη ζωή του ανθρώπου και των μεγάλων άνδρων. Ε, γυναίκε. Βέβαια. Θα Άμα. τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα. Αυτό έλεγα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στη λύση στράτη. Ναι, εντάξει τώρα. Βάζει λοιπόν τι γυναίκε ο Αριστοφάνη να έχουν απειβδίσει από του άνδρες του που παρατάνε τα παιδιά του, τι γυναίκε του και το κρεβάτι του. Το κρεβάτι τους, γιατί οι γυναίκες αναλάμβαναν την, το εμπόριο, τα κτήματα όταν φεύγανε οι άνδρες. Τα κάναν όλα αυτά, μπράβο. Βέβαια. Φυσό, λοιπόν, αλλά ήταν το κρεβάτι η υπόθεση. Yeah, yeah. Και για τις γυναίκες, βέβαια. Λοιπόν, ο ιερός βομμός. Θα σου πω κάτι Βομός. που θέλω να τα ακούσουν οι φίλοι μας. Ε, Φοιτήτρια, πηγαίνω στο αγρίνιο και λέω στη γιαγιά μου... Γιαγιά ε, Θα έρθουν κάτι κυρίες Που α, τώρα να με δουν Γιατί θέλουν να με τιμήσουν Και αυτές είναι και φεμινίστριες Μην παρα, παρεξηγηθείς που θα ναι. λένε πράγματα Ναι, περίεργα Γιατί την ήξερα τη γιαγιά μου Λοιπόν α, Μου λέει η γιαγιά μου Τι είναι αυτός ο φουμουνισμός παιδί μου ναι. Έκανε και κόφωση φωνιέντων λέγεται αυτό. Φωμονισμός. Ναι, το, το όμικρον και το έψιλον γίνεται ού. Λένε ας πούμε ού Ναι, ού Ναι, αντί για ο δήμαρχος. Λοιπόν, όπως έχω ας πούμε ένα περιοδικό, έχει μία μια κυρία έτσι σαν γιαγιούλα που περπατάει και δίπλα είναι ο άντρα τη πάνω σε ένα μουλάρι και γυρνάνε από το χωράφι. Ναι. Και τις λέω, να γιαγιά, βλέπεις εδώ. Ο άντρα πάει καβάλα εκεί και η γυναίκα γυρνάει δίπλα του. Ε, πού ήταν, παιδί μου, στα κτήματά του ήταν και δουλεύανε. Ναι. Λέω, ναι, γιαγιά, <coughs> αλλά είναι σωστό αυτό. Και τι μου απαντάει η Μαρυγό. Για να παιδιά Και με σφράγισε με αυτό. Yeah, yeah, yeah. Γιατί εγώ ποτέ δεν υπήρξα φεμινίστρια. <coughs> Έτσι. Το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν. Μου λέει «Τι λες πιδάκι» μου λέει «Δεν θα πρέπει να ξεκουραστεί αυτό αυτός που έκανε όλες τις κυρές δουλειές» «Εγώ βόηθαγα εκεί» Και η γιαγιά μεταφέρθηκε αμέσως στη δικιά της τη ζωή Γιατί άμα αυτός είναι κουρασμένος σημαίνει ποιος θα με πουτεί το βράδυ Τι λέω τι τώρα Πάμε να πότισμα <laughs> Πάμε να κάνω ένα πότισμα Δηλαδή εδώ έχω ανοίξει το κήπο εδώ να βάλω κάτι, κάτι στα λουλούδια το το ναι. και... με προβλημάτισε όσο τίποτα λοιπόν κάτι μου είπαν εδώ οι φίλοι το ανακάλυψα και το ρίχνω Τη φύλακή, κανεί δεν θα με περιμένει. Κι η θα είναι και η πολιτεία μου πιο ξενή. Τα Que filho sente demais Ai que Από τη φίλη έβαλα και το κομμάτι αυτό που μου είπε ο φίλος δεν ξέρα Από το group ιδικές Δυνάμεις Α, Μαρία Τζάνη εδώ Γιατί οι Έλληνες Μαρία Μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρήτορες και οι πρωτοδίκες Έτσι. Ζητιάν οι και προφήτες Καταλαβαίνεις τι λέει Έτσι. Αριστοφανικότατο το κείμενο αυτό Κατευθεία. Και το άλλο ο νέο. Που, που κάθεται εκεί μόνο του γιατί οι φίλοι του έχουν ξενιτευτεί για να βρούνε μεροκάματο. Ναι, τι τι λέμε τώρα, τι λέμε. Τέλο ε, πάντων. Λοιπόν, Ζούμε τα ίδια, είμαστε σε κάνα μάτριξη μόλτη. <laughs> δηλαδή το πρωί, ακόμα αυτά, το βράδυ εκείνα, στην αρχαιότητα συνέβαιναν τα ίδια. Ναι. Στην πιο πρόσφατη ιστορία τα ε, ίδια, ε, τα τελευταία 30 χρόνια στα ίδια. Στον εμφύλιο πόλεμο συνέβαιναν τα ίδια στην αρχαιότητα, περίμενε. Πάει λοιπόν η Λυσιστράτη. Η Λυσιστράτη είναι επικεφαλής των γυναικών της Αθήνας. Έτσι μπράβο, για πάμε τώρα εκεί. Έτσι. Και τι κάνει, τους πείθει ότι πρέπει να πάρουν τα ενία στα χέρια τους και έχουμε... Εδώ έναν εκβιασμό από τις γυναίκες των ανδρών. Ή κάνετε ειρήνη και σταματάτε τον πόλεμο ή δεν έχει κοκό. Κοκόρικο. -κο -κο κοκό. Mm. Δεν έχει κοκό. Δηλαδή κάνουνε αποχή από την κρεβατοκάμαρα. Αυτό είναι το μαγαζί όλο ρε παιδί. Έτσι. Ματέρμα. Λοιπόν. Ε, και στη συνέχεια... Έχομαι τις θεσμοφοριάζουσες. Οι θεσμοφοριάζουσες είναι... ...λίγο σαν διακομόδιση του Αριστοφάνη. <κυρίζει> ε, τα θεσμοφόρια ναι. ήταν μια ε, γιορτή τελετή... ...που κάνανε οι γυναίκες... Οι, που ήταν οι πανδρές που ήταν δηλαδή ε, παντρεμένες θα λέγαμε yes. σήμερα ε, και απαγορευόνταν να μετέχουν εκεί ανίπαντρα κορίτσια και άνδρες ήταν προς τη μήν της Δήμητρος Μάλιστα. λοιπόν επειδή εμφανιζόταν ο Αριστοφάνης ε, Λιγάκι σαν μισογίνη. Ναι. Γιατί είδαμε και στι νεφέλες με το στρεψιάδι που ταλανιζόταν από τη γυναίκα του. Ναι. Ε, που ήταν ένα είδο μαντάμ σουσού σημερινή. Δεν έχει εκλείψει αυτό το είδο τη λιθενιά ποτέ στην ιστορία. <ΣΣ2> ποτέ. Λοιπόν, τι κάνει, Στέλνει τον κουνιάδο του τον οποίον τον δίνει σαν γυναίκα τον λέγανε τον α, κουνιάδο του μνησίλοχο. Μνησίλοχος. Μνησύλλοχο. Έτσι. Εδώ έχουμε μνήμη και ελέχος και λοιπά. Λοιπόν, για να πάει στα, στην, την, την ώρα των, των, στα θεσμοφόρια ε, για να καταλάβει τι προθέσεις έχουν οι γυναϊκές αυτές, οι παντρεμένες δηλαδή της Αθήνας, που μετήχαν όλες τα θερμοφόρια, για τον ίδιον, όχι τον Μνησίλογο, τον Αριστοφάνη. Ε, να δει τις προθέσεις τους δηλαδή απέναντί του. Βέβαια... Ε, Εδώ λιγάκι ε, διακομοδεί και τον Ευρυπίδη αυτός. Έρχεται ε, και μια ωραία ερώτηση από τη φιλενάδα σου να σου κάνω. Με, να τελειώσω τη δράση Αλλά αφού τελειώσει εννοείται. Λοιπόν, τον καταλαβαίνουν όμως, τον παίρνουν είδη οι, οι γυναίκες. Και βέβαια θα πρέπει να βρει... Ε, από μηχανιστεύς θεού και λύσεις ο Αριστοφάνης για να τον σώσει. Για πες μου την ερώτηση. Λοιπόν, νέα τη φιλενάδα σου και λέει το ετοιμολογικό έτσι για να τα η πάνδρος γυναίκα είναι αυτή που είναι υπό τον άνδρα. Ναι. Σήμερα λοιπόν ποιο είναι το σωστό να λέμε για τον παντρεμένο σύντροφος. άνδρα. Σύντροφο. Για τον παντρεμένο άνδρα και την παντρεμένη γυναίκα ο και η σύντροφο, Τριγενές και δικατάληκτο το ε, επίθετο Ναι, άμα είναι δύο αγόρια παντρεμένα Πώς λέγεται Εγώ δεν έχω όνομα ναι. Για αυτές τις περιπτώσεις Γιατί ας με θεωρήσουν Ό,τι γουστάρουν Μάλιστα Εγώ δεν το δέχομαι αυτό Λε, Να κάνουν ό,τι θέλουν Στην κρεβατοκάμαρά τους νο... Να μην μου εμπλέκουν τους θεσμούς ε, παιδιά, μου, είναι... παιδιά και συντροφικότητα Βέβαια μου είναι νόμος... Τη ελληνικής πολιτείας αυτός η ελληνική πολιτεία έχει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία εάν δεν πίστευα ότι ε ας παλέψω λιγάκι πριν κλείσω τα μάτια μου θα είχα αυτοκτονήσει και μόνο με αυτά τα πράγματα που γίνονται εντάξει ε, άλλοι φίλοι εδώ και φίλες λένε τον Ιννί Σέρνικαράβη και μπορεί να σταματήσει ακόμα και το πόλεμο ή να γίνει πόλεμος γι' αυτό. Για αυτό. Έχουμε σα. Μιλάτε τα... για τη Λυσσίστρατη. Έχουμε μπλέξει <γιλάνε> τα μυριέα οστά μας μου φαίνεται. <γιλάνε> Μα σα είπα ότι ο Αριστοφάνη ασχολείται με την καθημερινότητα, μπαίνει στο σπίτι. Όταν του ζήτησε ο... αυτός από την μεγάλη Ελλάδα του Πλάτωνα να του περιγράψει την αυτή τη Αθήνα, ναι. ε... αυτό του... του είπε: Διάβασε Αριστοφάνη. Λοιπόν. Και θα ξέρεις τα πάντα. Και ναι. Και πάμε στους βατραχούς. Πάμε στους βατραχούς. Εδώ ο Αριστοφάνης τα βάζει λίγο με το Διόνυσο τον Διακομοδή. Γιατί. γιατί ο Διόνυσος βλέπει ότι μετά το θάνατο των μεγάλων τραγικών δεν υπάρχει κανένας άξιος τραγικός ποιητής στην Αθήνα και αυτό είναι τρομακτικό γιατί είπαμε ότι η τραγωδία ήταν στην ουσία σχολείο ήταν μια λαϊκή επιμόρφωση θα λέγαμε σημερινή των πολιτών αλλά και ίαση και, και, και μια αν θέλει ομαδική ψυχοθεραπεία ε, τι κάνει λοιπόν κατεβαίνει στον Άδη για να βρει τον καλύτερο τραγικό ποιητή και να τον ανεβάσει επάνω για να μην ε, μένει η τραγωδία χωρίς άξιο εκπρόσωπο ε, ουσιαστικά ε, Έχει ε, Μεγάλη Αθυροστομία εδώ ε, Αυτό που λέω εγώ Ανθυροστομία Εδώ είναι το έργο όλο Ναι, ναι αξίζει τον <χαι> κόπο να το διαβάσουν ε, Και να δουν Και γιατί υπάρχει και μία ε, Κατάδειξη ε, Τη φιλοσοφίας του Αριστοφάνους Ο οποίος πιστεύει ότι, ότι παλιότερο τόσο καλύτερο Και δεν είχε και άδικο. Ε, Στη συνέχεια θα μας δώσει τις εκκλησιάζουσες ναι. Οι βάτραχοι θα παιχτούν το 405 Οι εκκλησιάζουσες το 392 και δηλαδή μετά το τέλος του πολέμου και θα κλείσει με τον πλούτο το 388, γιατί το 385 περίπου θα πεθάνει. Σκέψου τώρα γιατί μιλάμε, για δύο 2.500 πίσω, απίσωε. Ναι, ναι, ναι, λοιπόν. Οι εκκλησιάζουσες, βεβαίως υπήρχε η εκκλησία του Δήμου και βεβαίως ε, οι γυναίκες ασχολιόταν με άλλα πράγματα, δεν ασχολιόταν με την εκκλησία του Δήμου. Είχαν τον οίκο να φροντίσουν και εκεί ήταν κυρίαρχε στην κυριολεξία. Όμως μετά από όλα αυτά και αυτά που έγιναν, με επικεφαλής την πράξη αγορά, ναι. η πράξη της αγοράς Ά, δηλαδή, ναι. ε, οι γυναίκες τη Αθήνα καταλαμβάνουν την εκκλησία του Δήμου. Και αποφασίζουν να θεσπίσουν ένα σύστημα κατάργησης της περιουσίας και του γάμου ναι. και απολύτου κοινοκτημοσύνης γυναικών, ανδρών και αγαθών. Τα πάντα. Ναι, εδώ πέρα λιγάκι ε, σατυρίζει και την πολιτεία του Πλάτωνα ο οποίος δεν λέει βέβαια αυτά, θα μιλήσουμε όταν θα φτάσει η ώρα, θα πούμε και για την πολιτεία του Πλάτωνα, θα τα δούμε. Αλλά η κομμωδία τα τραβάει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Αριστοφάνης θέλει να κάνει τους Αθηναίους να γελάνε, να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Έτσι. Και γελούσανε πάντα με τις κομμωδίες του οι Αθηναίοι, εκτός από τις νεφέλες, όπου διακομόδισε τον Σοκράτη. Και η τελευταία του από τις σωζόμενες, ο πλούτος. Ένας Αθηναίος, ονόματι Χρομήλος, Χρομήλος, ναι, με ωμέγα το χρόν, αυτός που θα... που θέλει να χρησιμοποιεί να, να, να, να επεμβαίνει στα πράγματα να, να μην είναι επαθητικός δέκτη, ο οποίος είναι έντιμος και πιστός άνθρωπος ναι. ε, πάει στους Δελφούς και ρωτάει τι πρέπει να κάνει για να βρει τον πλούτο ναι. και να τον πείσει να πάψει πια να μοιράζει τα αγαθά στους κακούς, τους ανέντιμους, τους πονηρούς, τους κλεφταράδες, τα, τα λαμόγια δικαιότερα. που θα λέγαμε σήμερα ναι, <χω> και να ε, α, τα αποδίδει σε αυτούς που εργάζονται πραγματικά, δίκαια, που ναι. είναι δίκαιοι και είναι τιμή. ο Απόλλωνας του δίνει το χρησμό και του λέει «Αυτόν που θα πρωτοσυναντήσεις, ναι. φεύγοντα από, από εδώ, να τον ακολουθήσει. Uh, yes. Αυτόν που πρωτοσυναντάει όμως δεν είναι κανείς άλλος παρά ένας γέρος, ρακένδυτος, δρόμικος, και τυφλός Μας. έχει μεγάλη πλάκα γιατί τον κοροϊδεύουνε τον χρωμήλο οι κέτες του, αυτούς που λέτε εσείς δούλους που τον έφερες αυτόν και που τον βρήκες αφού μου είπε να τον ακολουθήσω εγώ θα τον ακολουθήσω ναι. όπου κάποια στιγμή θα το διαβάσουν αυτό διαπιστώνουν ότι αυτός είναι ο πλούτος τελικά Τελικά. και εκεί τον παίρνει ο Χρωμήλος τον πάει στην Επίδαυρο στο Ασκληπείο τον κάνει καλά βλέπει πια και τον ξαναγυρνάει στο σπίτι του και εκεί είναι αποφασισμένος ο πλούτος να μοιράζει τα αγαθά σε αυτούς που αξίζουν και όχι στα λαμόγια. <laughs> Κάτι μου θυμίζει αυτό τώρα όπως το <laughs> Και νομίζω το ξαναδεί αυτό. Όλοι το θέλουμε αυτό. Όλοι θα το θέλαμε. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Θέλεις να μια ανάσα. Πήρα ε... στο ζητούμενο να σου βάλω ένα κομμάτι. Ναι. Μου ζητήσαν ναι. εδώ οι φίλοι. Ναι γιατί τώρα θα κάνουμε την κριτική του. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Μου να βάλω ε, μισό λεπτό να το βρω, Αυτό εδώ. Όπου είναι. Αυτό. Ε, αυτό που έβαλα. Αμήν Ποδός ελήνων, ποδός Ξέρουνε τι κάνουνε που ξέρουν ότι χάνουνε και ελπίζουνε στο κράτος χαμένοι κατά κράτος. Οδός ο οδός εκείνων που πέτρα δεν αφήσανε που τύχου ζωγραφίσανε και ακόμα ζωγραφίζουν. Μαραίνονται και αντίζουν. Ο δο Ελλήνων, ο δο εκείνων, ο δο του που έτσι του κυκλώματο. Ο δός αγαπημένη Ο δός αγαπημένη Ο δός ελλήνων Ο δός εκείνων Ο δός Από τον υπευθύνων Ο δός του πάτους ο δός του λάθους ο του και του πάθους <ΣΣΣ> Φωτός εκείνων που πιάνονται αδιάβαστοι που γίνονται ανάρπαστοι που σχίζουν και πουλάνε που δεν με ξεγελάνε Φωτός ελλήνων Φωτός εκείνων που έχουν γίνει λάστικο κι εγώ με ένα τετράστιχο τους πιάνω από τη μέση μονάω και μ' αρέσει οδός σελήνων οδός εκείνων που πάντα ονειρεύονται περιφανεύονται πως είναι και οι πρώτοι, μα ταν το ρωτή ο δός ο δός εκείνων ο δός Αγαπητοί φίλοι τον εκράζουν τον νότι τώρα Τον λένε ακροδεξιό Και λοιπά. Οι άλλοι λένε τον μπούλι ακροδεξιό Τώρα πως έχουν βρεθεί Ακροδεξιοί και ακροαριστεροί Και να κάνουν κυβέρνηση Αυτοί βρίζουνε Γιατί γυλάς κοπέλα μου Είπα κάτι αστείο Αυτοί βρίζουνε όποιον δεν γουστάρουν. Είπαμε η αριστερά όταν κάνει ανάλυση του πεδίου, όταν το πεδίο δεν συμφωνεί με τις προαποφασισμένες θέσεις της, τόσο το χειρότερο για το πεδίο. Για το πεδίο, ε. Ναι, ε, βέβαια. Α, όχι για το εδίο που λέγαμε πριν. Ναι. Ω. Γιατί το πεδίο του, του Άρεως, εδώ που είναι πιο πάνω, λέγεται και εδίον του Πάρεως. Και Γελάω Να σου πω κάτι μου Τι έπανε... καταπληκτική απάντηση έδωσε αυτός ναι. ο ακροατής σε ναι. απάντηση Τι γελάει ένας ακροατής μου το γράψεις τώρα ναι. Που λέγαμε πριν ότι είναι ψυχασθενείς όλοι και λέει, εγώ πήγα στον ψυχίατρο και να μου πει τι έκανε. Ναι, αυτό αυτό και ήθελα λέει, να πω. Για να είσαι καλά, να ακού Αλμπέντο. Ναι, λοιπόν αυτό. Από τη Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ναι, ναι, λοιπόν αυτό <laughs> κάνει συνεπαγωγή και έχει εξαιρετική νοημοσύνη ο ακροατή αυτό. <laughs> λοιπόν, ε, να πάμε τώρα να τον δούμε λιγάκι συνολικά τον Αριστοφάνη. Για πάμε, λοιπόν. Ε, ο Αριστοφάνης είναι, θα είπαμε... Θα φτιάξει στην άλλη εβδομάδα ε, γυναίκη ε, ε, εν τη αρχαία εποχή Βεβαίως, που ζητήσανε. Βεβαίως, θα προσπαθήσω να βρω τον... Ετέρα και τέτοια, είναι. Ναι. Ερμαφρόδιτα άτομα είναι όλοι, αμέσως να βούνε. Σου λέει τι γινόταν σαν αρχαιότητα τώρα, επεσε καμιά μενεγάκι ή καμιά, καταλαβες. Ναι ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Παρακαλώ. Είπαμε ότι είναι... Αθυρόστομο. Εγώ τον λέω Ανθυρόστομο. Μπράβο, Γιατί έχει τέτοια φαντασία που παράγει λουλούδια, παράγει συνέχεια. συνέχεια. Ε, ναι. Και καινούρια, καινούρια. Στι στις ε, του ε, από την κρεβατοκάμαρα μέχρι το, την εκκλησία του Δήμου, από το, την Ιλιαία το Δικαστήριο, δεν ε, διστάζει προουδενός προκειμένου να καταγγείλει. Και βέβαια είπαμε ότι ε, είχαν επίγνωση οι Αθηναίοι ότι Τόσο η τραγωδία όσο και η κομμωδία ήταν ένα είδος λαϊκής επιμόρφωσης, γι' αυτό και ο Περικλής θέσπισε ένα μικρό ποσόν που τους έδινε τα θεωρικά ε, και μερικές φορές αυτό τους χρησίμευε επειδή είναι επίσης ψέμα ότι δεν εργάζονταν οι Αθηναίοι. Ε, καλά, από πού βγαίνει αυτό τώρα. Το Έτσι. Καλά. καλά, λέγανε πολλέ μπουρδε. Ε, για, τους Αθην... για την άμεση δημοκρατία αλλά ε, και ψεύδι φοβερά αλλά εγώ θέλω να πω ένα πράγμα ο Θουκυδίδης λέει ότι όταν κάνανε την ε, απόβαση στη Δεκέλεια οι Σπαρτιάτες ναι. ε, και κλείσανε τα μακρά τύχη όσοι λέει Αθηναίοι ε, βρισκότανε εκτός των τυχών εργαζόμενοι στα κτήματά τους δεν πρόλαβαν να μπουν μέσα Λέει ο Θουκυδίδης Άραγε πού είναι που δεν εργάζονταν Και, και γυναίκες ναι. και άνδρες εργάζονταν με, και, και τα λοιπά. Ναι, λοιπόν, άκουσε, Θα τα δούμε αυτά όλα και θα τα δούμε Με τις πηγές της πρωτογενής Δηλαδή την ομοθεσία Και αποφάσεις δικαστικές Μάλιστα Έτσι Και όχι αυτά που βγάζουν στο μυαλό τους Χώρια της επιτύμβης στήλε, Χώρια τα αγγεία Έτσι Είδανε πουθενά καμιά γυναίκα μπουρμπουλωμένη στην, σε καμιά παράσταση ή αναπαράσταση δικιά τους. Πώς λοιπόν. είναι τα αγάλματα και πώς είναι τα αυτά. Έτσι. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, εκείνο που... Ε, μπάζει στην διακομόδηση, είναι και το θείον. Δεν διστάζει. Οι Έλληνες τα κάνανε αυτά. Ε, πάντα τα κάνανε. Βάζει παραδείγματος χάρη τον ε, Δία να... Μισή, λέει, τους πλούσιους ανθρώπους. Γι' αυτό τύφλωσε τον α, πλούτο. Λέει. Ό,τι θέλει, λέει. Είναι άθεος. Όχι, δεν είναι άθεος. Γιατί. Ε, γιατί στα ελευθερία μυστήρια στέκεται με απόλυτο σεβασμό με απόλυτο σεβασμό και ταυτόχρονα ε, εκφράζει έναν θαυμασμό για τους παλιούς ήρωες, τους ε, μαραθωνομάχους ας πούμε, ε, για το παλιό σύστημα παιδιάς ενώ τώρα των σοφιστών την επέμβαση έτσι το ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ Υπουργείο Παιδείας που θα λέγαμε τώρα, ε, το καταγγέλει φοβερά, ενώ την παλιά παιδεία, και ξεκάθαρα την τιμά γιατί το εμφανίζει αυτό, γιατί έφτιαχνε αυτούς τους ανθρώπους και έχει για τα, το θείο και τα μυστήρια εξαιρετικό σεβασμό. Μάλιστα. Και για τους παλιούς ήρωες και την παλιά οργάνωση έχει εξαιρετικό θαύμασμο. Ε, Βεβαίω ζει σε μια εποχή που υπάρχει κατάρρευση αξιών και ήθους και αρχών και είναι, το τοποθετεί στον πόλεμο, τον εμφύλιο και στου σοφιστές. Και βάζει στους βατράχους το χωρό να πούν ε, πως ε, η τραγωδία πρέπει να ξαναγυρίσει επάνω, γιατί πρέπει να διδάσκει το λαό και πιστεύει πως και η κομμωδία έχει το ίδιο καθήκον. Άτσι ακριβώς. Έχει το ίδιο καθήκον και εγώ θα προσθέσω εδώ ότι... Η τραγωδία του Αριστοφάνη συμπληρώνει την αξιολόγηση που κάνει ο μεγάλος του Κιδίδης στον εμφύλιο πόλεμο. Πάει και τη συμπληρώνει. Το πόσο καταστροφική είναι όχι μόνο για οικονομικούς λόγους... Αλλά και όχι μόνο για τους θανάτους, του άνθους μιας κοινωνίας... Έτσι. αλλά και για όλα τα άλλα τις αξίες, τα πρότυπα, τις αρχές το ήθος το οποίο καταστρέφει. Τι κάνει? Στην πραγματικότητα καταγγέλει τους δημαγωγούς, όπως ο Κλέον, τους συκοφάντες, τους μανιακούς δικαστές, τους φιλοπόλεμους, τους σοφιστέ. και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο... Προκαλεί εξηγίανση της πολιτείας. Καμιά φορά δεν διστάζει να ε, στυλιτεύσει και τους ομοειδεάτες του και αυτούς που ανήκουν στην ίδια ε, κατηγορία με αυτούς. Θέλω πριν κλείσω, yeah, να διαβάσω παρακαλώ. ένα απόσπασμα yeah. από τι Εκκλησιάζουσε που μιλάει η επικεφαλή των γυναικών, η Πραξαγόρα. Είναι στοίχη 214-228. Το διαβάζω σε μετάφραση. Okay. Για να δουν. Και ποια ήταν και η θέση της γυναίκας στην Αθήνα. Γιατί εκεί επιτόπου... Επιτόπου... Δεν λένε ψέματα. Όταν πάνε ας πούμε και καταλαμβάνουν την εκκλησία... Και τους λένε... δεν θα παίρνουν, Γιατί είχαν και τα κλειδιά από τον ναό. Σε όλους τους ναού και στα μαντεία οι γυναίκες κάναν κουμάντο. Ήταν ένα κατάλοιπο της εποχής της μητριαρχία αυτό. Που δεν μπόρεσαν να το πάρουν οι άνδρες. Λοιπόν, όλες τους πρώτα-πρώτα, ακολουθώντας την αρχαία συνήθεια, Με στο θερμό βουτάνε τα ποκάρια και δεν ψάχνουν σύστημα να αλλάξουν, ενώ τον Αθηναίον η πόλη και όταν σωστό είχε κάτι, δεν ησύχαζε αν δεν σοφιζόνταν, εδώ είναι οι σοφιστές έτσι, mm -hmm. άλλο πιο καινούριο, όχι πιο καλό, πιο καινούριο. πιο καινούριο. Καθιστές καβουρδίζουν όπως πάντα. Φορτώνονται κατάκορφα όπως πάντα. Τα παιδιά τους τα είχαν... Έχουμε και παραστάσεις. Στον κόρφο τους. Από εκεί βγαίνει και ο κούρος και η κόρη. Από το κόρφος. Μία λέξη που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα. Είναι σπλάχνο. Στον κόρφο μου, λέει. Έτσι. Θα σε κρύψω στον κόρφο μου. Τελούν τα θεσμοφόρια όπως πάντα. Ψήνουν τα γλυκίσματα όπως πάντα τους άνδρες τους παιδεύουν όπως πάντα πάρα πολύ καλό τα λέει η γυναίκα αυτά ε, ναι. κρυφά τους φίλους μπάζουν όπως πάντα oh. ιδιαίτερα ψωνίζουν όπως πάντα είχαν τα λεφτά του οίκου αυτές κάναν κουμάντο επομένως Κράταγαν κάτι για να παίρνουν τις πομάδες τους Να πηγαίνουν ναι. στο Στο, στο τα νίκο Καλονής Έτσι. Υπήρχαν τέτοια Στις κομμότριες και τα λοιπά ε, Κρασάκι σκέτο Άκρα των ίνων Τσούζουν όπως πάντα Και τους αρέσουν Τα ξινά ναι. όπως Πάντα Έλα. Αυτά Είχανε... τα λέει Εί... η πρωταγόρα Είχανε πίνανε Λεμονάδες <laughs> Κρασάκι σκέτο ναι. Τσούζουν όπως πάντα Και λεμονάδες <laughs> Αφού λέει ξινά Εγώ θυμάμαι το ξινό νερό ρε Μαρία Και τους αρέσουν τα ξινά όπως πάντα Κρυφά τους φίλους μπάζουν όπως πάντα Τους άνδρες τους παιδεύουν όπως πάντα Άρα Ψήνε δεν έχει αλλάξει Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα όπως πάντα <laughs> Το τηλεφωνάκι σου Μισό λεπτό. έχουμε και τέτοια εδώ, είναι ζωντανά τα πράγματα. Λοιπόν, ένα λεπτό, μια Ρέβαια. τελευταία λέξη ε, αυτή. Ναι, ναι, ναι, όπως πάντα. Ε, όπως πάντα, ε, Για ο Αριστοφάνης υπερασπίστηκε με δύναμη και θάρρος τις πολιτικές και τις φιλοσοφικές του πεπιθύσεις. Mm -hmm. Από όλο του το έργο προκύπτει ότι ανήκει σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα, την συντηρητική παράταξη. Και σωστά. Ε, αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε, είναι αυτό το οποίο συμφωνούν όλοι, ακόμα και αυτοί που τον ε, κατηγορούν, ε, ότι υπήρξε από τα μεγαλύτερα κομικά πνεύματα όλων των αιών. Να, ναι. Φίλοι μου, ε, θέλω να θυμίσω, γιατί το είπα στην αρχική αυτή, ότι ε, προσέφερε για τις ανάγκες των παραστάσεων και την δυνατότητα να... Δημιουργηθούν πάρα πάρα πολλά τεχνικά μέσα ε, χρησιμοποιούνται και αγερανοί πώς ανέβαιναν τα πουλιά επάνω στον ουρανό ε, οι περιστρεφόμενες σκηνέ τις είχαν αλλά αυτός έκανε πάρα πολλές καινοτομίες μέσα στη σκηνή γι' αυτό το λόγο και ε, Υπήρξε μεγάλος και αν οι Έλληνες τον γνώριζαν σε βάθος και πλάτος ε, δεν θα επέτρεπαν στον εαυτό τους να κάνουν τέτοια λάθη τόσο στις προσωπικές τους επιλογές όσο και στην πολιτική. Να μου έχετε ένα καλό βράδυ, να μου είστε καλά και ραντεβού την άλλη Δευτέρα. Αυτά, λοιπόν, και μην Λίλια ξεχνάτε κάνει... Γιώργο Λέλα. η Μακεδονία δεν είναι ελληνική ήταν λάθος μισό ήταν αυτό το σύνθημα η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική Αυτή ήταν η Μαρία Τζάν, αγαπητοί φίλοι γιατί οι Έλληνε κάθε Δευτέρα γύρω στι 8 η ώρα θα παίξω ε, repetitions ε, την εκπομπή για του φίλου που πήγανε μέσα και πάρα πολλοί φίλοι σήμερα για τη Μαρία γιατί ξέραν θα ακούσουν και τα πατριωτικά εξάλλου τα λέει πάντα δεν περίμενε την παρέλαση την εκδήλωση η Μαρία οπότε σε 5 λεπτούλια για του φίλου που άρχισαν να μπουν μέσα θα ακούσετε την εκπομπή σε επανάληψη Καλό βράδυ, αύριο ξεκινάμε 8 η ώρα, εδώ Αλμπέντο 14 τελειακό, μην κουνιέται κανείς Γιατί είπαν οι ότι κάνει καλό